Νίκου Τσιφόρου, τα παιδιά της πιάτσας. Για βάζει ο Γιάννης Μουσικέ Μουσικευστικής Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός υγείου Τάσος Μακασιέτας. Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα. η Άγιοι και ο Φουκαράς Κίτρινα χαμομήλια, πράσινε μολόχε, γαλάζιο ουρανό. Τα τυράει έτσι όπω είναι ανακλαδισμένο πάνω στην πρασινάδα ο Λιμπέρη και σκέφτεται βαθιά και φιλοσοφικά. Μυστήριε κόσμε, λέει, δηλαδή μόνο του. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Φλόμουσε αδερφάκι πολυκατοικία, έπειξε ο δρόμο στα αυτοκίνητα καργάρανε πράμα αλφα αλφα οι βιτρίνες και τρώνε οι ταλαράδες ρύζι μπαρμπαμπέν καθώς ον το άλλο τους κάθεται στο στομάχι και δεν κάνει μητέ για λαπά στο κόψιμο κυκλοφοράν οι γόμενες με γούνα τρελή κλείνουνε τους τους βέρκους τους μέσα σε κολάρα οι μερακλίδε με το έχιν κάνουνε την κουμπάνια τους οι που κατασκευάζουνε του δρόμους πολύ χρήμα να γυρίζει στον κεζί περί των άξονά του αδερφέ μου. Κάθουμε δονά ατσίγαρος και καρμύρης Και πέφτω μεγάλη συλλογή Καθώς ο μέχρι τα μερμίγια γύρω πιάνονται κορόιδα Και δουλεύουν από το βαθύ προήμερο κάμα Και σα ρωτάω Γιατί δουλεύεις κύριε μερμίγι Να πληρώσει εφορίες Να θρέψεις φαμίλια Να κάνεις μόστραση μερμίγελ Πόσος αφόσον είσαι και ουδέτερο, Θεέ μου με. Τότε δηλαδή πως πιάνεσαι κορόιδο ένα σποράκι να οικονομήσεις Ένα ψύχαλο να βαρέσει Την έκανε στέζα Και πέρασε στη μέρα σου πασακλήδικα τι τρέχεις ως να σου βάλανε νεύτη Και σκοτώνεις ένα πάση φωλιά σου μάσης. Πολλά και διάφορα σκέφτεται το Λιμπέρης Ο μάγκα, ο Καλός και ο Κοτσονάτος Πώς την πέρασε τη ζωή του Ως φουκαρά, ξεγυρισμένος και στερημένο. Ξενόπλαινε η μάνα του κερία Ζαμπέτα Ελισάβετ δηλαδή το όνομα. Εxtίνου, βοήθειά μας, να τον μεγαλώσει αυτόν και τα αδέρφια του. Τι να γίνανε ρε ο Γιάκομος και ο Γεώργιος ή την εσμπαρκάρισαν νάπτε και δεν καν σινιάλο από τα πριν τον πόλεμο. Του φώναζε κιόλας, διάβαζε λιμπέρι, διότι άνθρωπος αγράμματος ξύλων απελέκειτος, αλλά δεν άκουγε ο λιμπέρις. Έπαιρνε το λάστιχο και τράβα γιόξως απερβόλια για τσιμπογιανάκια, έκανε παρέα με τα άλλα καλά παιδιά, γίνοτανε έκανα αντού σε μαγαζά... Κλέβανε ρέγες που τις ψένανε με εφημερίδα... Κλέβανε τσιγάρα... Μια βολά μαγκώσανε και ένα υποδήλατο... Και το πουλήσανε στι ζούλε του μινά του χοντρού... Δραχμέ εκατόν, Καλά περνάγανε... Ωραία ζωή... Παγένανε και στο πανόραμα και στο σινερόζα... Το ροζικλέρ... Να δούνε τον έλμο και τον πέτρο... Τότε βουβός ο κενηματογράφος... Χωρίς να το καταλάβει έπεσε στα ποκαούδια. Ο Λιμπέρης μήτε τέχνη έμαθε, μήτε το φλάρω. Πόθανε εκεί κι η βαρέθηκε το λουλάκι και την αλυσίδα και πόθανε. Πάει, καλή γυναίκα. Θεό σι να. Και μα το Θεό έκλαψε μουσκαρίστα του Τον ζλό που χασε τη μανούλα του. Και το βράδυ κάτω στου ρούφ, στου μίτσου την παράγκα, Του παρηγορήσανε τα παιδιά. Έλα ρε, μην κάνει έτσι. Καθώ σου κουρασμένη του να και από τα χρόνια θα πόθαινε, θα γλίττονε. Τραγούδισε κι ο Φασίνα του να τον παρηγορήσει. Του τη γης που την πατούμε όλοι μέσα θε να μπούμε. Ύστερα έφερε ένα μιαντα κοκκινέλη και πατσά και το ρίξανε στο «Ζωή σε λόγου μας». Γίνανε λιάδα και πιάσανε και το ψηλό τραγουδάκι. Έριξε και τις βόλτες του ο Φασίνας. Άντε καλή ήταν η μακαρίτησα και μακάρι όλοι να ποθάνουμε μαλακά ως ελόγου της. Έγινε αδερφέ μου ένα κέφι και ένα γλέντι τη κακομήρας. Και το πρωί που ξύπνησε Πάει, βρέθηκε παρηγορημένο ο Λιμπέρη και λέει ο Φασίνα. Η Ευλαμπίτσα να πούμε κι εγώ εδώ που τσαρδιάζουμε. Σκεφτήκαμε δηλαδή ότι εσύ ω Ευλαμπίτσα να πούμε, Όλο και θα θέλει ένα πρόσωπο να σου πλένει ένα σόβρακο. Το οποίο η αδερφή τη Ευλαμπίτσα σε ζωγραφιό μαζί μα μένει, Όπερ δηλαδή και Γουστάρη, κουβάλει τα σέα σου να γίνουμε τέσσερι. Καθώ σων δύο άντρε, Όλο και θα ψιλοκονομάμε και θα περνάμε, ω θέλει ο Θεό. Έτσι βρέθηκε στην τετράδα ο λιμπέρης ο μάγκας Και βράζανε σούπα Βράζανε βιδέλο τις σκόλες Βγήκανε στο μαγαλάκι δυο άντρια το κονόμι Πέσανε πάνω σε μια ρομβία Και την κάνανε επιχείρηση Κούρτιζε δηλαδή ο στραβός Στο βαρδάκι του όργανο Όλο μοντέρνα τραγούδια Και άλλα τεινά Γύριζε ο ένας στο χερούλι και ο άλλος έφερνε βόλτα με τον τέφι. Πέφτανε μέσα μπακήρια και κοσαράγια και πενταράκια να πούμε Και άμα είχε και κοντινό πανηγύρι ζωοδόχου πηγής στο μενίδι Και Αγιά Παρασκευής ο μόνιμον προάστιων Και Αγιά Μαρίνα στο θυσίο Της τίνανε τη ρομβία από νωρίς Χορεύανε μερακλωμένοι οι Και αγοράζανε σ' αδερφές κανατσίτη Της φωνάζανε και τις Χαϊδευτικά να πούμε Καθώς τους πήγανε μια φορά στο Μακέδου το θέατρο Και είδανε τα καλουτάκια Παιδιά τότε που χαλάγανε την Αθήνα Και τους κόλλησε Καλά ήταν να πούμε Ο άνθρωπος βολεύεται Κατά πως θα του φυσήξει το μαϊστράλι του Είχε και τα στεγνά τη η δουλειά Είχε και τις γεμάτες τις, Δεν φουμάρανε μαύρες Δεν κάνανε τρέλες Νοικοκυρίστικα πράγματα Και λέγανε έτσι και φτιάξει κατάσταση Να θεμελιώσουν και να στεφάνι να πήξουν Έλα όμως αδερφάκι που άρχισε να φουντώνει δουλειά Με τα ραδιόφωνα Ποιος πήγε και τα ανακάλυψαν άθεμα τον κεράτά του Να λιγοστά στην αρχή Να γεμάτα πιο ύστερης μέχρι που τα μαγαζά βάλανε μεγάφωνο Και παίζανε στρίγλικα να μαζόξουνε κόσμο Έπεσε χωρίς να το καταλάβει στη λάσπη η τους Λιγο τα κέρματα, στέρεψε η μηχανή, αρχίσανε να γκρινιάζουν τα θηλυκά, καθώς η γενέκα όσο τρώει πάει, άμα τη σταματήσει την μπουκιά, πιάνει τον γκρι γκρι, μυστήριο πλάσμα, και άντε να βγάλει την άκρη του. Ήτανε κάτω στου ρούφ, εκεί στο σιδερόδρομο, ένα λοχίας από το διακοφτό, καλό παιδάκι, έκανε τσάρκε έξω από τη ζουγραφιό στο παράθυρο, Πέταει κάτι εξατμίσει Πέταγε κουβέντες σημαδιακές Πες πες τον πρόσεξε η κέρια Και του δωσε βάση Μηδέν, είχες είχε σακουλεύτει Ο λιμπέρης μη το βασίνας. Και να βράδυ της πείνας να πούνε Που γυρίζανε στεγνή από τάλαρο Λέει αδερφή της η ευλαμπίτσα Η ζουγραφιό έφυγε Πώς έφυγε Τον κακό της στον καιρό έφυγε Ήτουνα ένας λοχίας Και πήρα πολιτήριο και την ξελόγιασε Που έσχρη γυναίκα. Ούτε εγώ δεν είχα πάρει άνθηση καθώ δεν βάρεσε μπουρού Και μου την έφερε η πουλα πολύ το παλιό κόριτσο Και μας έκανε ρεζίλη στην οικογένεια Έχω μεράκι Εγώ ν' αλκά Κάνε να στέτον Ν' αλκά Έχω μεράκι αλκά Κάνε να στέτον Ν' αλκά Ν' έκανε Πέρα και ρε, το τώρα πόμενα. Με κάνε πέρα η πόμενα. Και ρε, το τώρα πόμενα. Πολύ περισταναχωρήθηκε να πούμε πω τότε που πέθανε η μάνα του. Κατέβασε την κεφάλα και βουρκώσανε τα μάτια του Καθώς ον ήτονα αισθηματίας και βιενής παιδί Πολύ του κόστησε και ο Φασίνας ο αδερφός του τον καταλάβαινε Και δεν είπε ίτσι τίποτα το προείπτων είδε να μαζεύει τα σέα του Και να τιμάζεται για τον Μπράφ Μόνο τον βάρεσε στον ώμο και του είπε δηλαδή Ρε Σιλιμπεράκο έτσι και δεν σε θεμέλιο αλλού Έλα πάλε σπίτι μου κι ότι έχω μισό μισό Διότι δεν πάει να στο λούκι. «Και τον ευχαρίστησε ο Λιμπέρης, είσαι εντάξει» και έφυγε, πάει να βρει την τύχη του Μουσική Τύχη του να πούμε ήτουνα η Μαρίκας η παλιά κοκκίνια τα έχει τα κρεατά, τις είχε και τα μπακύρια Τη σταμάζωξε και τον έβαλε σε μεροκάμα Τον ακονομάει κάτι και τον έλεγε Ο κεριός μου στις άλλες Αλλά ήταν πολύ ερωτιάρα αδερφάκι Σε δύο μήνες μέσα είχε γίνει φυτίλη τη λάμπας Από την αδυναμία ο Και τον δουλεύανε οι φίλοι Εσύ αδερφέ μου το γενάρι θα σε πουλήσουνε κορδόνι για σκαρπίνια Δεν την αγάπαγε κιόλας η Μαρίκα Παρόλο δηλαδή τη. Αρμένεις μια ευανθία στο δρόμο του, διπλαρώνει ο μόρτης και λέει Μαρίκα, Ξέρεις τίποτα, αν νομίζεις ότι κρεμόμαστε από τα αξίδια σου, κόφτα να πέσουμε. Και ανοίγεται με την ευανθίτσα, καλό κομμενάκι, γελαστό και πρόσκαρο και με γνωριμίες να πούμε στον κόσμο, Τι ξέρανε πια ο λιμάγκες, καθώς ο παλιά φιλενάδα του φώτη του κλέφτη, που τώρα βρίσκεται καλή του ώρα, σας φυλακά στη και θα κάνει μέσα άλλα χρόνια. Το φυσάει τώρα να πούμε Μαρίκα με την εγκατάληψη Και δεν το χωνεύει να της φάει Ευανθίτσα τον κόμμενο Τρέχει και πάει εκεί που δούλευε με ροκάματο Και επειδή στην καψουρευόταν ο εργολάβος του κάνεις φουγγάρι Ή τον διώχνεις ή κομμένοι Ο αργολάβος που τα αρέσανε τα πάχητα και τα λείπει Τον σταματάει το λιμπέρι Πλερώνεται το λοιπόν το Σάββατο Και το βράδυ πάνω σ' ασθενά χωρά του Γελάει και ξεκαρδίζεται η Ευανθ Μωρε τι λε, Θα σε πάω εγώ να μάθεις πως κονομάνει Το Βαγγέλη να πούμε το βλογιοκομένο, Όλοι το σεβόντουσαν Καθώς ον καλός και έχει δώσει και πεντέξου γιαδιές παρελθόν του Τον κόβει έτσι στεγνό ο Βαγγέλης Σβέλτον και χωρίς κρέατα Και του λέει στο εντάξει Είσαι να σπάσουμε πόρτες Δεν ανθίστηκε ο Λιμπέρης Και του το ξηγάει ευανθίτσα. Ο κύριος είναι λοποδίτης και ρωτάει να πούμε, είσαι να σου μάθει τη δουλειά με τι μπουκές Κάντο μου κέρματα. Να πούμε, θέλει να δουλέψετε μαζί. Μπούκα θα πει να μπείτε κρυφά από άνοιγμα σε μαγαζί που τάχει, σε σπίτι που τάχει, σε τέτοια να πούμε και να πέσετε στην ξάφρα. Στην ανομβρία του πάνω λέει το νέο λιμπέρι και του ρίχνει κάτι κουτσουράκια ο Δαγγέλη να μην είναι στεγνό μέχρι να τελειώσει τι σπουδέ του. Τέσσερι βδομάδε να πούμε του κάνει εκπαίδευση. Έτσι πηδάνε, έτσι ανοίγουν την πόρτα την κλειδωμένη, έτσι σκαρφαλώνουν από τον τοίχο τον όρθιο, έτσι πέφτουνε μαλακά από αψηλά... έτσι μπαίνουν μπουκαριστή από το φεγγίτι των μικρών, έξυπνο ο μαθητή, τα πήρε με τη μία. Ο Βαγγέλης τώρα είχε το λόγο του, καθώςον είχε δράσει και άφηνε ψηλά σημάδια στην αστυνομία. Σου λέει λοιπόν: Ό,τι γίνει, εμένα ρίχνουνε στο Μονόριγο... καθώςον και τα μου. Έτσι όμω και βγάλω ένα καινούριο. Θα αφήσει άλλον το και δεν θα τον ανθιστούν και το πρόσχετο λιμπεράκι στα όπα όπα το είχε και το οδηγούσε στα Ίσα και κατά πως θέλει επιστήμη μέχρι που το έβγαλε στο αλφάδι Μια δουλειά, καλυθέα μεριά Έχουν δουλέψει οι μπουρούδες ότι πρόκειται για καλό χρήμα Κορδελάδικο το μαγαζί Να πέσουν να καθαρίσουν το ταμείο Καλώς Τι στείνουν από βραδείς Και ο νυχτοφύλακας πήγαινε κατά τι εννιά στο ταβερνάκι Να σκονιάσει τα κατοστάρια του Εννιά και δέκα μπουκάρουν από το παραθυράκι Και πέφτουνε στην εργασία Κι δα, λοιπόν που δουλεύανε Σαν πω πήρε τα αυτή του λιμπ Ποιο έρχεται Προτάρας είσαι καν ο Βαγγέλης και χαμογέλασε Δούλευε δεν είναι κανένας Ξανάκουσε τώρα το σούρσιμο Ο Λιμπέρης και του ξανάπε Έρχονται και φεύγω Και κάνει μπράφ στο γρήγορο για όξο Ο Βαγγέλαζο χαδιάστηκε Έσυχτεί με αυτού τους προτάρες Και δούλευε Ανάβουνε λοιπόν ξαφνικά τα φώτα Νάσου ένας αρχιφύλακας Δυο μπάτσι και ο γεροντάκος Και τον κάνουνε μαρμελάδα τσακωτό. Το κουβαλάνε μέσα και καλό μάγκας ο Βαγγέλης λέει τίποτα περί συνένοχο και τέτοια. Την παίρνει πάνω του τη δουλειά. Πάει επιχείρηση, στεγνό ο Λιμπέρη και πού να πάει. Μηδέν και ευανθύτσα πολύ στεναχωρηθή να του κολλάει. Την έμαθε στην τέχνη, κάνε παιχνίδι. Κυριακή πρωί, φουντούκι στην καρδιά πάει στην εκκλησία ο Λιμπέρη. Τι να κάνω, θέμα, ένα ψεκεράκι. Κάνει έτσι, βλέπει το δίσκο γεμάτο λεφτά. Τα βλέπει, θυμήθηκε και τη λατέρνα που του τα κονόμαγε Βγαίνει όξο και συλλογίζεται Μαρία. Τώρα τούτη εδώ οι Άγιοι είναι στο Μαράδυσο και περνάνε καλά Πώ όλα του στάχνουνε, Πολύ πράγμα. Κανένα δεν του ζητάει ρεκούπερο. Τα λεφτά του δίσκου τι του χρειάζονται. Να πει κάτι θα αγοράσουν Έχουν ανάγκη. Κάτι θα πάρουν Μάλιστα. Αλλά κούφια λεφτά τι τα θέλουνε. Κι έτσι και του χρειαστεί να πούμε και ένα ποσό, Δεν κάνουν ένα θαύμα να βολευτούνε. Κάνουνε. Όπερ δηλαδή ο Άγιος δεν έχει ανάγκη από λεφτά. Καθώον δηλαδή ανώτερο χρημάτων, Έτσι. Ενώ εγώ ο Φουκαρά Θέλω και τις μάσες μου, τις μετρητή, Θέλω και ένα σκουτί να ρίξω πάνω μου Καθώς ο άνθρωπος αδύνατος και τυραγνισμένο. και άμα τα πάρεις δηλαδή από έναν που δεν έχει ανάγκη Δεν του στεράς τίποτα, έτσι Κανένας δεν του πει όχι Που θα πει δηλαδή εντάξει δουλειά και από τότε ήτανε που ρήμαξε τα παγκάρια των Αγίων ο Λιμπέρης Και επειδή η αλήθεια είναι αλήθεια Κι η αμαρτία πρέπει να λέγεται σωστά δεν του πάγαινε να κάνει διάρρηξη Και να μπει μέσα σε ναό και να κλέψει Όχι Πήγαινε τις καθημερινές στα μακρινά τα Και καρατάραξε τους δίσκους Μπροστά στους Αγίους Στο δίσκο τους αφήνανε οι πιστοί τον οβολό τους Έκανε λοιπόν το σταυρό του Λιμπέρης Και δικαιολογότανε στον Άγιο Να με συμπαθάς Αγιέ μου Αλλά με πνίξει να πάρω λίγα έτσι δανεικά να πούμε, και άμα με το καλό αυγατίσουν οι δουλειέ, να σταφέρω πίσω. Κάνε μου σε παρακαλώ ένα μικρό δάνει. Ούτε που σκοτιζότανε να πει όχι ο Άγιος. Έπαιρνω τι έπαιρνω, λιμπέρι και πάγαινε σ' άλλο ξοκλείσει. Άντε πάλι διάλεκτο και με τον άλλο τον Άγιο, του δίνε δανεικά κι ο άλλο. Την έκανε τη βολή του. Καρατάριζε κιόλα πότε θα λείπει ο πότε θα έχει μοναξιά, πότε. Όλο και δούλευε Φουκαράς, δεκαρολόγο, τυποτένιος, αμαρτωλός Τον άφησε και η Ευανθία που δεχόνευε την καρμυριά του Πενήντα εκατόδραχμές την ημέρα τη έβγαζε με κόπο πολύ Και ξάπλωνε σιμολόγες κάτω από το μεγάλο ουρανό να ρεμβάζει Και ντρεπότανε για τις αμαρτίες του Και όλο σκεφτότανε να πιάσει μια καλή και να δώσει πίσω τα δανεικά Καθώς ο κακός δεν ήτουνα ο Λιμπέρης Φουκαράς ήτουνα. Βρίσκεται να κλεισάει κατά του καραμαγκά μεριά και εκεί πέρα πάνε πιστοί και αφήνουν στον κύριο ημώνη σου Χριστό τι αφιερώσει του και τα λεφτά του σε κέρματα. Ξεμοναχιασμένο ξοκλείσει. Το είχε μαρκάρει καλά ο Λιμπέρη και έπαιρνα δανεικά από τον κύριο ημών τακτικά πια κάθε που έβρισκε ευκαιρία. Έτυχε τώρα ο καντιλανάρτη να μην τα βλέπει σωστά τα λεφτά στο δίσκο του κύριου ημών, κάπω να λιγοστεύουν ανεξήγητα. Σκέφτε ο άνθρωπο. Σου λέει κάτι γένεται εδώ Και μια δυο τρει μέρε κρίθηκε στην εκκλησιά να βρει τα κόζα Έτυχε πάλι τότε να ζηγώνει 15 Αύγουστο Και οι πιστοί λόγω του ότι γιόρταζε η Παναγία Θεοτόκος πηγαίναν εκεί να προσκυνήσουν και αφήνανε πιο πολλά λεφτά στο δίσκο της Μπαίνει λοιπόν ένα πρωιζούλα ο Λιμπέρης Κάνει έτσι, βλέπει μπερκέτιας στη Θεοτόκου το δίσκο Και το συλλογίζεται καθώς τον από την Παναγία δανεικά δεν είχε ζητήσει. Από την άλλη μεριά ο καντυλανάφτης Άκουσε θόρυβο και κρύφτηκε πίσω Από το εικόνισμα του κυρίου ημών Που του ρχόταν ευολικό Ο Λιμπέρης προχώρησε Χαιρέτησε τον κύριο ημών Του χαμογέλασε και βάδισε κοντά στη Θεοτόκο Παναγίτσα μου τι είπε με συγχωρείς Προσκυνώσε δεν με ξέρεις Λιμπέρη με λένε Αλλά δεν έχουμε κάνει. Σου ζητάω το λοιπόν μια χάρη να πάρω ένα δεκάρικο γιατί έχω μεγάλες ανάγκες σου τις μέρες Και μόλις ευκοληθώ στο επιστρέφω Κατάλαβε ποιος κάνει ξάφρα στα λεφτά ο κατηλανάτης Και είπε με βαριά φωνή κρυμμένος πίσω από την εικόνα του κυρίου ημών Όχι να μην πάρει. Ο Λιμπέρι τρελάθηκε Κοίταξε κατά Χριστό μεριά, ξανακοίταξε και γύρισε πάλι στην Παναγία Παναγία μου, μην με παρεξηγήσει. Αλλά είμαι δηλαδή πολύ κούφιο καρύδι ένα δικάρυκο και μόλι τα πιάσω να μην πάρει, είπα ξαναφώναξε ο καντιλανάφτη από τη θέση του κυρίου ημών. Του λιμπέρι του κακοφάνηκε. Πώ πεταγε το άλλο να κάνει κουμάντο στα λεφτά. Δεν είπε όμω τίποτα, μόνο τον κοίταξε, σταυροκοπήθηκε και στράφηκε στην Παναγία. Δεν πρέπει να με παρεξηγεί, Παναγίτσα μου, διότι όπου ζητήσει δεν δίνουνε. Βλέπει υπάρχει και κρίση στην αγορά. Έχει πέσει περωνόσπορο στι δουλειέ. Ένα δεκάρικο το οποίο χρειάζομαι ως άνθρωπος δηλαδή Όχι να καταλαβαίνομαστε Και άπλωσε το χέρι του Ο κατηλανάφτης έβαλε φωνάρες Δε σε διέταξα να αφήσεις κάτω τα λεφτά Αυτή τη φορά ο Λιμπέρης θύμωσε για καλά Εσένα σου ζητήσαμε δανεικά Ρώτησε τον κύριο να μην πάρει! Μορ Εγώ από την κυρά μητέρα σου ζητάω δανεικά Από σένα ζήτησα Δε θέλω Μπα δεν το ξέραμε Κι απλώσε το χέρι του στο δεκάρικο Εδώ ήτανε που πετάχτηκε ο καντυλανάφτης Και το σβέρκωσε Και εδώ τελείωσε η ιστορία του ιεροσύλου Λιμπερίου καταπαπούλου Που γράψαν οι εφημερίδες Στη φυλακή μέσα μαθαίνει μαραγκός Άμα βγει θα βγάζει το μεροκάματο γιατί κακός δεν ήτουνε ο λιμπέρης Φουκαρά ήτουνε Ένας φουκαράς που δεν τον νιώσανε Μήτε οι ανθρώποι, μήτε οι άγιοι